Σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel and German people are great friends of Greece. They have given us the last years more than 60 billion euros. I don't know ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος. Αν το Ich ο παραλογητή. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Φούχτελ. Πάρα πολύ Είπατε αντικειμενιακό για μένα είναι πρισιά. το δάχτυλος αναπηρίας. Δεν θα εδώ σήμερα. Τι την μου. Δεν διαπραγμάτευση επειδή μας κατάσχευνε. Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεώτητες. Δεν Απολύτως Το και στα θα γράψω που υπάρχουν μέσα! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα σας. Έχω βγει ένα σωταρό από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σα απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη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 Wir bei dir, dein Sterner steht mit dir in allem. Nicht dir Παρακαλώ, καλώ δείτε την καλοσύνη, είναι, είναι στρατιώτε ξένη με γραμμάτα και 20. Γεια σας, φίλοι του πλατεία Radio. Μα ακούτε την επομπή Πατς Γερμάνικα. Στον κρόφον της πλατείας, το Παθαμολάξης Φαναγιώτης. Συντονιστείτε στο πλατεία man who takes things into his hands and gets what Ή στο πλατεία .fm, που είναι το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί ο σταθμό μας. Στο mm -hmm. πλατεία FM, καθίστε να δω αν το λέω σωστά πλατεία Μπορείτε να κάνετε και like στη συγκεκριμένη σελίδα. Μετά από κάποια like ε, τι γίνεται μετά από κάποια like, ah, αργότερα ηχθογράφηση από τη συγκεκριμένη σελίδα. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε like στο πλατεία radio.caster.effm. Για πάμε λίγο λίγο στο γαλατικό χωριό Στο έτος 50 προ Χριστου Οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες Είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους Μετά από πολλές μεγάλες μάρες Οι νομαστεί ευχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα το όπλα του στα πόδια του Ιούλιο Κέσσαρα. <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρος που στην κατακτική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα ρωμαϊκά στατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Ασένη. Λέτε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ επειδή είμαι τη ευθεία τη αντρική σχολή. Θα σας πω ευθέως. Θα σας πω θα Σας αρέσει θα Σας αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε. Σα αρέσει αυτό. Επειδή λοιπόν ακριβώς. Ε, μην αν το θεωρείτε σεξιστικό, πάνω. το παίρνω πίσω λα πίδιαν λένε ότι από την πολιτική στο η βουλευτήση νέα δημοκρατίας κατά την αποχώρηση στο το Κοινοβούλιο δεν βίνει ζέλος, ε, έμοιαζε εκεί που κροτούσε στα έδρανα, έμοιαζε σαν την αυλογόμετρα. Βράσεται. Like Ο Αντώνης Σαμαράς, όπως όλοι μάθαμε και δεν είχαμε καμία αμφιβολία για αυτό, είναι της αντρικής σχολής, δεν είναι της τεθλασμένης. Αυτή είναι η απάντηση ενό πρώην πρωθυπουργού στο ερώτημα γιατί ο στενός του συνεργάτη Παπασταύρου, ο άνθρωπος I... ο οποίος είχε αναλάβει τι επαφέ με τον γερμανικό παράγοντα, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Η απάντησή του είναι ότι είναι της αντρικής οδός συγκεκριμένος και μάλιστα μακάρι η Ελλάδα λέει να είχε όσους ήταν να είχε 200 παπασταύλους, δεν να μην και τι αριθμό ήταν. Είχε πολλούς παπασταύλους στην ιστορία της Ελλάδα, πάρα πολλούς. Η αλήθεια είναι. Με μάλλον τίποτα τίποτα τίποτα τίποτα τίποτα. Πολύ ωραία απάντηση στον αποτυχημένο πρώην Έλληνα Πρωθυπουργό. Το Έλληνα εντό εισαγωγικών έδωσε από τι Βρυξέλλες ο Μανώλη Γλέζο. Με μια ανάρτησή του στο blog της κίνησης ενεργεί πολίτες με τίτλο «Συγχαρητήρια, φέρθηκε σαν γυναίκα». Ε, στο συγκεκριμένο ανάρτηση, ο Μαρόνι Βλέζος θυμάται πως κατά τη διάρκεια του εμφύλλου πολέμου είχε συλληφθεί μια ομάδα αγωνιστών και αγωνιστριών. Όλοι οι άντρες υπέγραψαν δήλωση αποκήρυξης της ιδεολογίας εκτός από έναν, τον Πορφίρη Κονίδη, δικηγόρο και συγγραφέα, στο στρατοδικείο όπου παραπέμφθηκαν όσοι δεν υποχώρησαν γιατί ο αδίκημα ήταν η ιδεολογία η κρέουσα τότε και μετά κρέουσα Κονίδη δικηγόρος όταν συναντήθηκαν είπε στον Μπορφύρη Κονίδη συγχανητήρια, παίρθηκε σαν γυναίκα you, Δεν καταλαβαίνουμε από αυτό το προηγούμενος υπουργός Δεν Εισαγωγικά δεν έχει να κάνει με το θέμα της σημερινής εκπομπή, Απλά για να το πούμε Δεν ξέρω πόσο παρακολουθήσατε τη συνεδρία σας στη βουλή Και αν καταλάβατε πώς, γιατί, για ποιο λόγο that η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ κάλεσε σε συνεδρίαση τη βουλή συγκεκριμένο πρωθυπουργό ο, ο Αλέξη Τσίπρα προτείνοντα συστράτευση εναντίον των ξένων ενώ η αλήθεια είναι πω όλοι καταλάβαμε πω δεν θέλαν και για μένα καλώ δεν θέλαν συστράτευση με Πασόχ, Νέα Δημοκρατία και ποτάμι. Οπότε προφανώ μάλλον έγινε για εσωτερικέ εντυπώσει. Πέρα τη στρατηγική τη κυβέρνηση, το πλέον εκνευριστικό αν όχι αστείο, ήταν η στάση του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι θέλουν να πείσουν την Ελλάδα ότι τη σώσανε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Βέβαιο Ιζέλο ήταν εριστικότατο, το ίδιο και ο Αντώνιο Αμαρά. Το να σηκώνονται μάλιστα στην πρόεδρο τη Βουλή και να τη λέει: Παρ' το πίσω, δεν σου επιτρέπω και θα σου δείξω και κάτι τέτοια. Μόνο κουτσάβακι θυμίζουν και όχι πρώην Και δεν είναι πρώτη φορά που Κουτσαβάκηζει ο πρώην mm. See what the τι οι στο πρώην έχουν και ότι επειδή σήμερα αρχίσαμε να μπούμε, επειδή φτιάχνουμε εδώ κάτι στα μικρόφωνα και βγάζαμε και το καινούριο πρόγραμμα το πρατεία radio.caster.com Στο οποίο όπως είπαμε μπορείτε να κάνετε like, γιατί αυξάνοντας τα like του. Γίνεται και αυτό, Μπορούμε να κάνουμε και εμεί εγγραφή μέσα escrever, από, αυτό... από αυτό το πρόγραμμα και μεγάλη εισαγωγή κάναμε οπότε πάμε στο θέμα τη εμερινή εκπομπή Η δίκη του και το απόρριμο του ημερολόγιο Δεν ξέρω ενημερωθήκατε, πλημέλημα ηνόθεση εγγράφου, πλημέλημα. And tell them of the same. Έχουμε και λέμε: Ένοχο για ανώθευση γράφου σε βαθμό πλημμυρίματο κρίθηκε ο Γιώργο Βουξαντίνου. Αθωώθηκε για την κατηγορία τη απιστία. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση ενό έτου με αναστολή. Το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου But the, in the will have and tell them my size, and tell them my cry να αυτό link. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, το δικαστήριο αποφάσισε ποινή φυλάκιση ενός έτους, ενώ η μειοψηφία του ειδικού δικαστηρίου έκρινε ότι η ποινή τα θα πρέπει να είναι τρία έτη. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε να δώσει τριετή αναστολή. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος Νίκος Νικόλαος Πάσος απευθύνθηκε στον κύριο Μπουσαδίνο, λέγοντας το δικαστήριο εξάντλησε την υπηκιά του κυριακατηγορούμενα με την ευχή να αποτελέσει έναν οδηγό για την υπόλοιπη ζωή σας και όπως έχω αντιληφθεί, αν και όπως έχω αντιληφθεί, έχετε εγκαταλείψει την πολιτική. Κατά το διάστημα αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικός, γιατί ενδεχομένως να εκτελεστεί και αυτή η ποινή, αν διαπράξετε άλλο δίκημα. Μη κέντει αμαρτάνετε. Over me. Δεν μπορούμε να μη συμφωνήσουμε με τον κύριο πρόεδρο δικαστηραίου Όντως εξάντλησε την επικίατο, του never... Σε βαθμό ενόχλησης Δεν μπορεί για άλλα κι άλλα, άλλα, άλλα άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή Δεν μπορεί για χρέη προς το δημόσιο άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή Και για νόθευση γράφω εγκοινόθευση γράφο να θεωρείται πλημέλημα και απλά να λαμβάνει να, ο πρόελοι υπουργός οικονομικών μία απλή επίπληξη. Προφανώς και το δικαστήριο δεν είχε καμία αρμοδιότητα να κάνει πολιτική δίκη. <σοφέρα> δηλαδή να πει όμως ο Είναι τελείω άλλη δικογραφία. Εσύ μα έβαλε στο πνημόνιο, κατηγορείς, αιγείας, κάτι, προδοσία, το και το και το. Όμως είναι τουλάχιστον εκνευριστικό άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή απλοί πολίτες για χρέη προ το δημόσιο και νόθευση από Υπουργό Οικονομικών να θεωρείται πλημέλου. Ενώ μάλιστα το δικαστήριο δεν περίμενε καν να γίνει η συλλογή στοιχείων από το οποίο ίσως και να αποδεικνυότανε ότι υπήρχε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Πώς δηλαδή το δικαστήριο λέει ότι δεν υπήρξε βλάβη του δημοσίου συμφέροντος από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία για να μάθουμε αν υπήρξε βλάβη του δημοσίου συμφέροντο. Μια δίκη παραδεία φίλοι του πλατεία Ρέντιο. Συγχαρητήρια για τους κύριους δικαστές you do. You do. Το χειροχρότημα των συγχαρητήριων Βάζω στο, απο... στο απόρριτο ημερολόγιο Κοντοπιράξη. Mm -hmm. Τι γράφει ο πρόνοι διοικητής της Ελστάτ. Mm -hmm. Γράφει γυαλίωσης στοιχείων mm -hmm. της Ελστάτ προκειμένου να μπούμε στο μνημόνιο. Mm -hmm. Πως συνδέεται αυτό με τη δίκη Παπακουσταντίνου από την οποία αθώθηκε α, και πανεθεντικά ξεσπάθωσε. Θα δείξω τα πράγματα θα τα βουμπονίσω όλα, δηλώνει ο πρώην Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνο. Ξέσπασε κατά πάντων, με λίγε μέρε μετά την αθώσή του, για τη λίστα Λαγκάρτ. Σύμφωνα με τη Real News, ο πρώην Υπουργό είναι έτοιμο να μιλήσει για όλου και για όλα στην Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο, στην οποία κατά τον ίδιο αναμένεται να κληθεί. Στην Εξεταστική, θα τα βουμπονίσω όλα, φαίνεται να είπε. Στις συνομιλητές του μετά την απόφαση του ειδικού δικαστήριου. Αφού να εννοηθεί αυτό, θα τοποθετηθεί εκ νέου για τη λίστα Λαγκάρντ, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου τόνισε πως αποτελεί τον τράγω για σε μια κατασκευασμένη ιστορία. Η Εξαστική Επιτροπή δηλώνει θα είναι λιτρωτική για πολλούς εάν γίνει μια πραγματική συζήτηση. Εκεί θα ληχθούν πολλά. Εκεί θα πρέπει να λιχθεί και περί του ημερολογίου κοντοκυράκι. Τι καταγγέλει λοιπόν ο πρώην διοικητή της ΕΡΣΤΑΤ <Τι> Ο κύριος Σκοτοπυράκης, πρώην επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας κύριος Μανώνης Σκοτοπυράκης υποστηρίζει ότι μαγειρεύτηκαν τα στοιχεία του ελλείμματος του 2009 και ότι δέχτηκε ο μη παρέμβαση από τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παγκοπισταντίνου, τον ΑΦΟΟΡΟΟΚ. Like Σε συνέντευξη μάλιστα, την οποία είχε δώσει ε, στην εφημερίδα Real News τότε, είχε δηλώσει ο κ. Κοτοπιράρχης, «Το ίδιο βράδυ, πριν πάω τα στοιχεία, του μίλησα στο τηλέφωνο και του είπα, Κύριε Υπουργέ, η στατιστική υπηρεσία ανακοινώνει αυτά τα αποτελέσματα που στείλαμε αφού η Eurostat βγάλει δελτίο τύπου στις 21 Οκτωβρίου του 2009. Μου είπε, θα το ανακοινώσω εγώ γιατί πρόκειται να το αλλάξω. Όταν το είπε αυτό, ήταν υπουργός μιας ώρας. Δεν είχε δει ακόμα τα στοιχεία, δεν τα είχα πάει. Έμεινα άφωνος, διότι δεν είχα συναντήσει ποτέ τέτοια συμπεριφορά από κανέναν υπουργό. Αυτή ήταν μια ομή παρέμβαση. Enjoy these goods. For boy, these goods are hot. Έχουμε και λέμε λοιπόν για την πρόβλεψη του ελλείμματος του 2009 είχε αντεθεί επιτάπητος διαφορετικά σενάρια σε απανοτές σκέψεις που έλαβαν χώρα στα μέσα του Οκτώβρη στο Υπουργείο Οικονομικών με επικεφαλή στο Γιώροφο Πουσαντίνο. Ναι, Σύμφωνα με έγγραφο, τα δύο σενάρια που επικράτησαν ήταν η πρόβλεψη του ελλείμματος στο 14,8% δηλαδή 35,6 δις ευρώ και στο 12,5% δηλαδή 30,1 δις ευρώ σενάρια που, που παρουσίαζαν. Απόκληση της τάξης των 5,5 δισευρώ. Η διαφορά αυτή κατά κύριο λόγο προέκυπτε από τα χρήματα των νοσοκομείων, που στην πρώτη μεν περίπτωση έφταναν τα 2,2 δισευρώ, στη δεύτερη περίπτωση τα 4,7 δισευρώ. Στις 19 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν η στατιστική υπηρεσία με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στείλει στην Eurostat πρόβλεψη ελλείμματος στο 14,8 του Υπουργείου Οικονομικών ακύρωσε την αποστολή. Δύο μέρες μετά, στις 21 Οκτωβρίου, η πρόβλεψη του ελλείμματος άλλαξε και επιλέγει αυτό του 12,5%. I'll Some for love, some for tears. Ο Κοντομπιεράκης δηλώνει, δηλώνει «Το Πασόκ φούσκωσε το έλλειμμα» Δηλώνει πρόθυμος να καταθέσει στην Εξαστική Επιτροπή για την Οικονομία για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Επιμένει λοιπόν ο πρώην διοικητής τη Ελστάτ ότι τα αναθεωρημένα στοιχεία με το έλλειμμα στο 12,7% ήταν προϊόν πολιτικής απόφασης του Πασόμα. Ενώ στρέφει τα βέλη του κατά και του Γιώργου Αλογοσκούφη του πρόηγου Εκκολοικών τη Νέατεία λέγοντα ότι η πρωτοβουλία για την ακουφή και την απογραφή αποδείχθηκε λάθο. Όταν θα λεχθεί το όλο αυτό ζήτημα, θα πρέπει να ψάξουμε όντω και την περίοδο πριν το 2009, την περίοδο διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, την περίοδο αλλογοσκόφη. <Τι>... Για να καταλάβουμε τα οικονομοτεχνικά, η Ελλάδα είχε ένα αλφαέλιμα. Ξαφνικά το έλλειμμα αυτό. Κατά προτροπή του Γιώργου Κωνσταντίνου, του Υπουργού Οικονομικού, της κυβέρνησης που μας έβαλε στο μνημόνιο, διωγκώνεται. Θεωρείται μη εξυπηρετήσιμο το χρέος, το έλλειμμα, το χρέος, να σε συνάρτηση με το έλλειμμα, όπου τη χώρα μπαίνει στο μνημόνιο. Πάει δηλαδή ένας υπουργός οικονομικών και επιβάλλει στον τότε διοικητή της θετικής υπηρεσίας να το κάνει. Και επειδή δεν το κάνει, τον ξυλώνει, τον παρετεί. Και έρχεται η σειρά του κυρίου Γεωργίου να κάνει όλες τις παραγγελίες Des des Sinfony. Sinfony. Je σε τι συνδέεται τώρα το υπόθεση αυτή, η υπόθεση του τις του ελίματος με το συστικάκι με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, για την οποία δικαζόταν ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος Φαγκοσταντίνου φέρεται από τον κύριο Κοντοπυράκη της Ελστάτ, ότι μαγείρεψε τα στοιχεία, δηλαδή όχι ο ίδιος, το πρόσωπό του μέσα στην Ελστάτ, ο οποίος ήρθε να πάρει τη θέση του κύριου Κοντοπυράκη, ότι μαγείρεψε τα στοιχεία για να μπει η χώρα στο μνημόνιο. Σε τι συνδέεται λοιπόν αυτό με την υπόθεση της λίστας Λ και με το Άν ο κύριος του Κωνσταντίνου είχε συγγενείς, ξαδέφια, μέσα στη λίστα Λαγκάρντ. Δεν είναι δύσκολο να υποψιαστεί κανείς ότι ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος έχει συγγενείς του μέσα στη, στη λίστα Λαγκάρντ, η οποία η λίστα, καθότι φαίνεται, έχει περάσει από όλες τις μυστικές υπηρεσίες όλων των κρατών, τα οποία μπορούν να έχουν σχέση με τη χώρα μα και σίγουρα στι ελληνικέ και σίγουρα και σε ξένε, ότι ένα τέτοιο άνθρωπο είναι εύκολα εύκολα εκβιάζεται. Προσοχή, εμεί εδώ δεν λέμε ότι ο Υπουργό Οικονομικών εκβιάστηκε για να μα βάλει στο μνημόνιο σε εταιρεία τη Βλήθου του Αλλά δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να από το αξιότιμο, κύριο, το αξιότιμο δικαστήριο που ήταν αθώο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να, να καθυστερήσεις η δίκη για τους λόγους αυτούς. Για, τους λο... για τον λόγο το ότι πρώτον δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν έχει τελειώσει ο έλεγχος, όταν προκάλεσε η νόθευση εγγράφου φορά στο δημόσιο, και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε, επειδή δεν έχει τελειώσει η Επιτροπή για το πώς δήκαμε στο μνημόνιο, η οποία τώρα άρχισε το είναι πρωτοβουλία της σημερινής Προέδρου της Βουλής, δεν μπορούμε να ξέρουμε και το κατά πόσο μπορεί να πιέστηκε ο τότε Υπουργός Οικονομικών για να μας βάλει στο μνημόνιο même pas de rêve quand lui l'étoile du soir moi je m'ennuie c'est dans ma vie une manie je n'y peux rien le plaisir passe il me dépasse σας διαβάζω λοιπόν την κατάθεση του κυρίου Κοντοπυράκη Λοιπόν Ελληνική Δημοκρατία, Πρωτοδικείο Αθηνών, πέμπτη ειδικό ανακριτικό τμήμα Προς τον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013 Σας διαβιβάζουμε τη, τη συνημμένη δικογραφία η οποία περιεόθηκε με τυπικές κλήσεις για όλου του κατηγορούμενους διότι κατά τη γνώμη μα δεν προκύπτουν ενδείξει και την τέλεση πράξεων 1. τη ψευδού βεβαίωση κατά την αυτορχία ει του δημοσίου, υπό την ιδιαζόντω επιβαρυντική περίσταση τη ιδιαιτέρω μεγάλη αξία του αντικειμένου του εγκλήματο, και 2. τη παραβάσεω καθήκοντο κατά εξακολούθηση για του εξή λόγου. Από σχεδόν τι μαρτυρικέ καταθέσει που ελήφθησαν, προέκυψε ότι τα στατιστικά στοιχεία ούτε αλλοιώθηκαν ούτε μπορούσαν να αλλοιωθούν. Χαρακτηριστικά αναφέρω τμήματα κάποιων από αυτές. Ο Εμμανούλη Κοτοπυράκης, ο οποίος διετέλεσε γενικός γραμματέας της Στατιστικής, ε, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατά τα ίδια 1990-1993 και 2004-2009, ανέφερε «Ο ρόλος της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι ειδικυπηρετικός. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι σταθερή και δεν μπορεί κανείς να παρέμβει σε αυτήν. Υπήρχαν συνεχείς επισκέψεις της Eurostat στην Ελλάδα». Κατά το σημείο αυτό, η ανακρίτρια παραθέτει αποσπάσματα από τι φράσει τη κατάθεσης του κυρίου Κοντοπυράκη που τον εμφανίζει να αφώνει τον Γεωργίου. Πράγμα το οποίο ποτέ ο Κοντοπυράκη σε καμία του συνέντευξη πόσο μάλλον μέσα στο δικαστήριο δεν έκανε. Ας δούμε τώρα το πλήρες κείμενο. Έχουμε λοιπόν και λέμε ένο, Έκθεση Ένορκης εξέτασης Μάρτυρα Στην Αθήνα σήμερα 17 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 ενώ από της Ανακρίτριας και της Γραμματέως εμφανίστηκε ο μάρτυρας ο οποίος απάντησε ότι ονομάζεται Κοντοπυράκης Εμμανουήλ Ήμουν στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία κατά τα έτυχη 1990-1993-2009 ως Γενικός Γραμματέας. Η μεθοδολογία που ακολουθεί το και ακολουθείται ακόμα για τα δημοσιονομικά στοιχεία ελέγχεται από το Eurostat. Ο ρόλος της στατιστικής υπηρεσίας στα δημοσιονομικά θέματα ήταν ξεκάθαρα διακυπηρετικός, τουλάχιστον επί των ημερών μου. Διαβιβάζει στη Eurostat τα στοιχεία που συλλέγει κυρίως από το Γενικό Λογιστήριο, αλλά και από άλλους φορείς, όπως αρχή πληρωμής, που ήταν το κοινοτικό πλαίσιο, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δήμους κλπ. Σε όλο το διάστημα που υπηρέτησα, δεν δέχτηκα ποτέ πίωση να ελειώσω κάποια στοιχεία, αλλά ούτε θα μπορούσα να το κάνω, αφενός λόγω χαρακτήρως, Αφετέρου δεν θα ήταν προτιμότερο να παρετηθεί κάποιος, κάποιος, παρά να δώσω εντελή ή υπαλλήλους, να κάνουν κάτι παράνομο και ευνόητους λόγους. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι σταθερή και δεν μπορεί να παρέμβει κανείς αυτή. Μπορεί όμως κάποιος, κάποιος για λόγους κοπιμότητας, να κάνει άλλες ενέργειες. π.χ. να μεταφέρει πληρωμές σε μια χρονιά, να αυξήσει κοινωνικές παροχές, να προσθέσει ή να αφαιρέσει φόρους, πράγματα που έχουν αντίκτυπο στο έλλειμμα. Αυτό παρέβλεψε να το αναφέρει όπω καταλαβαίνει και να ανακριθεί. Όπω δηλώνει λοιπόν ο κ. Σκοτοπυράκη τη ΕΛΣΤΑ, κατά τη δικασία, ναι, δεν μπορεί κάποιο άμεσα να κάνει αλλίωση εγγράφου, Hello. μπορεί όμω ή για λόγους σκοπιμότητας Hello. να μεταφέρει πληρωμέ από τη μια χρονιά στην άλλη, όπω φαίνεται πως έγινε, να αυξήσει κοινωνικέ παροχέ ή να αυξήσει και να αφαιρέσει φόρου. Πράγμα το οποίο καταγγέλει ο κ. Σκοτοπυράκη έγινε επί. Κυβερνήσεω Πασόκ, Γιώργο Παπαδρέου, όταν τον διαδέχθηκε ο κύριος Γεωργίου. <Κι> Συνεχίζουμε την κατάθεση του κυρίου Κωτοπυράκη στο δικαστήριο. Η διαδικασία που ακολουθείται για όλα τα κράτη-μέλη σαν αποτέλεσμα τα στοιχεία που στέλνουν τον Οκτώβριο κάθε έτου για το προηγούμενο έτος να έχουν απόκληση από τα στοιχεία που εμφανίζονται το Μάρτιο όσον αφορά το έλλειμμα 1 με 2 δέκατες μονάδας του ΑΕΠ Εν προκειμένου, τα στοιχεία που εστάλησαν τον Μάρτιο του 2010 είχαν απόκληση 2 μονάδων από τα στοιχεία που εστάλησαν τον Οκτώβριο του 2010 για το έτος 2009 Πράγμα δικαιολόγητο, Δικείωση εκτό των άλλων, από τον Οκτώβριο 2009, υπήρξαν συνεχείς επισκέψεις τη ΕΡΣΤΑΤ, της Eurostat στην Αθήνα και είχε γίνει ενδελεχής έλεγχος στα στοιχεία. Καθόλου ο Κρισκοτοπυράκης είπε ότι αυτή η διόγκωση του ελλείμματος στην πραγματικότητα είναι αδικαιολόγητη διότι από τον Οκτώβριο του 2009 υπήρξαν συνεχείς επισκέψει της Eurostat η οποία ε, έλεγχε ενδελεχώς τα στοιχεία. Εν συνεχεία διαβάζουμε τη, τη μαρτυρία δεν ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα στοιχεία της Ελλάδας μαζί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη στα τέλη του Οκτωβρίου του 2010 αλλά αυτό έγινε στις 15 Εντεκάτου του 2010 μετά τις δημοτικές εκλογές και μόνο για την Ελλάδα. Συνεχίζει ο κ. Κοδοπυράκης στην κατάθεσή του για τον ρόλο του διαδόχου του, του κ. Γεωργίου, του υπόλοιπου κ. Γεωργίου. Τον κύριο Γεωργίου δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Προσφέρθηκα να τον ενημερώσω αλλά δεν δέχτηκε και δεν μπορώ να δώσω εξήγηση για ποιον λόγο έκανε όλος όσα έκανε. Π.χ. απομάκρυνε συμβούλια, μετακίνησε υπαλλήλους, με αποτέλεσμα δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στην υπηρεσία με αποκορύφωμα το τελευταίο έγγραφο που κοινοποιήσε στους υπαλλήλους με το οποίο τους απαγορεύει την επικοινωνία τους με τις αρχές. Άλλο τίποτα δεν έχω να προσθέσω αφού αναγνώστηκε βεβαιώθηκε κι η υπογραφή When we are marching in the mud and cold and when my pack seems more than i can hold my love for you when use my might i'm warm again my pack is light it's you lily malain It's you, Lily Marlin. My love for you when use my might. I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Marlin. It's Man hat uns nicht gefragt, als wir noch kein Gesicht, ob wir leben wollten oder lieber nicht. Jetzt gehe ich allein durch eine große είναι η περίοδος κατά την οποία ε, έχει αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας το Πασόκ. Υπουργός Οικονομικών της Κυβέρνησης Παπανδρέου τοποθετείται ο Αφώος σύμφωνα με το Δικαστήριο για την κατηγορία νόθευσης, εγγράφη, μάλλον ένοχος αλλά πλημε, πλημεληματικά ε, κυρίως από Κωνσταντίνου αναβαμβάνει, όπως είπαμε, υπουργό Οικονομικών, οπότε και ο Καθήλυναρμόδιο ε, για την Αστάθεια. Μέχρι εγώ θα είμαι glücklich εύκολο να ich Wenn ich mir was dürfte, ich in... Τότε στην Ελστάπ διοικητή της αντιστατιστική υπηρεσία διοικητής είναι ο Μανώρις Κοντοπυράκης ο οποίος καταγγέλει ότι ο κ. Κοσταντίνου του ασκεί πιέσεις όσον αφορά το έλλειμμα. <Το Θέλει ο κ. Κοσταντίνου να ανακοινώσει το έλλειμμα της χώρας και ο κ. Κοντοπυράκης του λέει εξωθεσμικά όχι άσε να το κάνω εγώ παρεμβαίνοντας στο έργο του. Τι χάμε, Ο κ. Μηδοπεράκη φεύγει από την Ινστιτούτα, παρετείται και τη θέση του έρχεται να πάρει ο υπόδικος του σήμερα, κ. Γεωργίου. Το έλλειμμα εκτινάσεται το ίδιο και τα σπρέτζ γιατί την περίοδο εκείνη ο Παπανδρέου βγαίνει και λέει ότι είναι πρόθυπορπορπο μια διεφθαρμένη χώρα και ο, στο ίδιο μήκο κύματο ο κ. Μποκοσταντίνο βγαίνει και λέει στο εξωτερικό ότι η χώρα μας είναι ναυάγια. Μανεβασμένα τα σπρέτς και το έλλειμμα, το χρέος, το χρέος μας θεωρείται αυτόματα μη εξυπηρετήσιμο και να εγκαζόμαστε να βούμε στον αναγκαστικό δανεισμό. Οι εταίροι και μας στο Ευρωερατείο προφανώς δεν μας δανείζουν χωρίς όρους και μας επιβάλλουν το μνημόνιο. Πριν το μνημόνιο μας επιβάλλουν την ελληνογερμανική εταιρική σχέση. Η σχέση λοιπόν απικίας Μητρόπολης Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει. Σε ό,τι σας διαβάσαμε προσθέστε το βιβλίο, το τι γράφει στο βιβλίο του ο κύριο Φαλτσιανή, ε, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε τη λίστα Λαγκάρτ, ο οποίος διακίνησε τη λίστα Λαγκάρτ, ο οποίος καταγγέλει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου εκβιάστηκε για να βάλει τη χώρα στο μνημόνιο, αλλιώς θα αποκαλυπτόταν ότι στη λίστα Λαγκάρτ είναι μέσα η μητέρα του, η Μαργαρίτα. Έχουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό με τη μετέρα του στη λίστα Λαγκάρτ, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν και έναν υπουργό Οικονομικών με τα ξαδέφια του στη λίστα Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον. Οπότε οι άνθρωποι που πρέπει να αντιπροσωπεύσουν τη χώρα μα άμεσα, μπορούν άμεσα να εκβιαστούν. Φυσικά ό,τι και να λέμε, ό,τι και να διαβάζουμε, άμα δεν παρθεί επιτέλους η απόφαση να διαλευκανθεί το πως μπήκαμε στο νημόνιο, τις σχέσεις της παγωγής μας στον νημόνιο με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ και όλα αυτά τα ωραία, δεν θα μάθουμε τίποτα παρά μόνο ότι βγάζουν δημοσιεύματα οι ίδιοι μάρτυρες. Το πλαίσιο αυτό, η απόφαση της Πρόεδρου της Βουλής, της Ζωής Πεστατοπούλου, να ξεκινήσει εξεταστική για το πώς μπήκαμε στον μνημόνιο, είναι θετική. Αρκεί να μην έχει τα αποτελέσματα που είχαν και προηγούμενες εξεταστικές. Ο Βενιζέλο διαβάζει ότι καταγγέλει υπόγειες σχέσει μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των καραμαλωτών τη Νέα Δημοκρατία. Ε, και το καταγγέλει αυτό γιατί όπω λέει δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από το 2009 τον έλεγχο για το πώ μπήκαμε στο Μνημόνιο, την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά από το 2004 την περίοδο διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλίδη. Βέβαια με τη λογική του κυρίου Βενιζέλου. Θα έπρεπε να πάμε ακόμα. Πρέπει και ο Σαντοπούλ και το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σχέσει και με τον Σιμίτη. Θα έπρεπε να πάμε και από το 2000-2001-2002 με το πώ μπήκαμε στο ευρώ. Και τη σχέση έχει η είσοδο μα στο ευρώ με το πώ μπήκαμε στο μνημόνιο. Άρα, <συμή> να πάμε και στο πώ υπερδανείσαν τη χώρα. τη <συμή> χώρα. Αυτό προφανώ είναι λάσκο, είναι μυστήρα, γιατί ο, η υπόθεση τη εξωτική επιτροπή για το μνημόνιο έχει να κάνει με το αν υπήρξαν εκβιασμοί για να μπουν στο μνημόνιο. Έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα τη σημερινή εκπομπή. Με το αν είναι δυνατόν ένα υπουργό οικονομικών να είναι άμεσα εκβιαζόμενο, επειδή έχει, δύο, έχει ξαδέρφια στη λίστα να Ή ένα πρωθυπουργό να είναι άμεσα εκβιαζόμενο, όπω καταγγέλει ο επειδή έχει μάνα στη λίστα Νιάρτη. Ή ένας επόμενος πρωθυπουργός, Αντώνες, μπορεί να είναι και αυτός άμεσα εγκριαζόμενος, επειδή μπορεί να είναι ο ίδιος στη λίστα Νιάρτη. Ή ο του συνεργάτη ο κ. Παπαστάδου. Γιατί <Τοίη> όπω είπε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρο και πρώην υπουργό, μακάρι η Ελλάδα έχει πολλού παπαστάνο. <Τοίη> η αλήθεια είναι πως από το σύλλογο σειταχματοσφαλή σε αυτή η χώρα ποτέ δεν <Τοίη> <Τοίη> έμεινε ορφάνη. <Τοίη> Για να δούμε τι είχε πει ο ίδιο ο Κουσταντίνου τότε μέσα στη Βουλή για τη Λίστα Αναγκάρτ. Angst... Έγινε αντίγραφο στον κύριο Διότι δόθηκε στικ, άρα προφανώς είναι αντίγραφο και όχι CD. Το έχουμε πει από την αρχή αυτό. Ετσι yeah. Και είπα από την αρχή ότι το αρχικό μαζί με τη συνοδευτική επιστολή... Το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω πού είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Με όνομα. Θα έχετε τη δυνατότητα. Ε, ε, ε, ε, στο ε, ε, γραφείο. Go see, see boys... μου το είπε ο άνθρωπος. Το έδωσε στο γραφείο του και δεν ξέρει πού είναι. We're wishing you το στεκάκι με τη λίστα αλαγκάρτ. Και το ρωτάει το παιδί, το οποίο δεν σε ποιον το δώσατε. Λέει, αυτό είναι στο γραφείο. Του λέει, δεν έχει όνομα το γραφείο σα. We'll το στεκάκι το οποίο είχε μέσα τα ονόματα δι... το όνομα της the του όνομα τη ξαβέρνηση. Συγκεντρικό του προσώπου. Όλο το, το γραφείο είχε εξαφανίσει. Προσέχετε, έχει μεγάλη σημασία ο κ. Κωνσταντινούχρονος χτυπιόταν στη βουλή ότι τα ονόματα δεν υπήρχαν σε λίστα Λαγκάρτ, ότι προσθέθηκαν για να τον ενοχοποιήσουν. Το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε κάτι τέτοιο. Μπορεί να αποφάνθηκε ότι είναι πλημμύριμα η νομοθεσία γράφου, επειδή δεν έχουμε αποδείξει ότι ζυμιώθηκε το δημόσιο. Αλλά δεν αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι κάποιος άλλος έβαλε τα ονόματα εκεί μέσα. Αντιθέτως, οι έρευνες που γίνανε από την αστυνομία δείχνουν ότι ο ίδιος. Έσβησε τα ονόματα του. Πέρα λοιπόν το ότι είναι ας πούμε εκνευριστική Απόφαση του δικαστηρίου ε, το οποίο λέει ότι είναι πλημέλημα ενώθευση εγγράφου αφού δεν αποδεικνύεται φθορά του δημοσίου, ζημία του δημοσίου ε, και είναι χνευριστική γιατί όπω είπαμε μπαίνουν φυλακοί άνθρωποι για χαρή προ το δημόσιο. Άνθρωποι που κλείσαν τι επιχειρήσει του μπαίνουν φυλακοί ενώ το ενώθευση εγγράφου φέρνει πλημέλημα, αν δεν αποδεικνύεται ζημία προ το δημόσιο. Βέβαια, όπω είπαμε, άμα. Είχε παραναμβολή δίκη και προχωρούσαμε να τελειώσει η διαδικασία. Να δούμε αν υπάρχει ζημία προ το δημόσιο να συνδυαστεί με την Εξαστική επιτροπή και το πώ βρήκαμε στο μνημόνιο. Τότε ίσω να ήταν άλλα τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά η απόφαση του δικαστηρίου δεν λέει αυτό που έλεγε ο κ. Ποκοστατή. Δηλαδή, ένοχο και ψεύτη. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Αλλά πλημμυρίζουμε. Are... Ψεύτη, ψεύτη. Γιατί όλα λέει ότι το. Δεν υπήρχαν το όνομα των συγγενικών του προσώπων και τα προσέφερε σε κάποιο άλλο μέσα στο στεκάκι. Και τελικά το δικαστήριο λέει, το δικαστήριο που τον απαλλάσσεται το να μπει στη μπουζού. Το δικαστήριο αυτό λέει ότι δεν υπάρχει αυτό, δεν υπήρχαν το όνομα, δηλαδή θα έχει τα όνοματα μέσα, και ψεύδε. Και σήμερα πιλήνη θα τα βουμπονίσει όλα. Φίλοι του Πλαθία Ρέντιο, λίγο λίγο φτάραμε στο τέλος της Ιβερνέας εκπομπής που είχε να κάνει με την δίκη του Παπακοσταντίνου, την υπόθεση της λίστας Ζαγκάρτ και το κατά πόσο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το γιατί μπήκαμε στον νεμόνι. Η επόμενη εκπομπή, η Spax Γερμανικά την επόμενη πέμπτη στις 4 ώρα, θα έχει σχέση αποκλειστικά και μόνο με το απόρριτο ημερολόγιο κοντοπιράκι και τι γράφει ο πρώην διοικητή της r Ουσιαστικά λοιπόν η επόμενη εκπομπή θα είναι μια συνέχεια της σημερινή εκπομπής. That... Μπείτε στο plateranio.gr, στην στήλη PAX Germanica, για να διαβάσετε το άρθρο το οποίο έγραψα αυτή την βδομάδα, το οποίο έχει τίτλο, μισό λεπτό να το δω, οι Γερμανοί απαιτούν, δώστε μας τώρα τα αεροδρόμια. Δεν είναι καθόλου υπερβολή, οι Γερμανοί λένε πως αν θέλετε να σταματήσει η οικονομική ασφυξία, δώστε μας τουλάχιστον την ειδικοποίηση των αεροδρόμων. Μπείτε λοιπόν στο πλατείο Στη LGR τη Γερμανικα να διαβάσετε γιατί η κυρία Μέρκερ και ο κύριος Σουσόντλε, γιατί η γερμανική πλευρά, χαίγονται συγκεκριμένα για μία ειδικοποίηση αυτή των αεροδρόμων. Ποιες εταιρείες συμμετέχουν συνδητικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρόμων και τι σχέση έχουν αυτές οι γερμανικές επιχειρήσεις με το γερμανικό κράτος. Με υπόδειες των 14 αεροδρόμων που κάποιοι παγαλάκια στην τηλεόραση λένε ότι είναι επικερδής επένδυση μια υπόθεση άμεσου εκδιασμού της ελληνικής κυβέρνησης από τη γερμανική. Και φυσικά πιστεύω ότι διαβάζοντας το άρθρο αυτό ε, τις απέτηση των Γερμανών για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια θα συμφωνήσετε με τον επίλογο του άρθρου μου ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να ιδιωτικοποιήσει τα αεροδρόμια αυτά, τα οποία είχε δρομολογήσει προς ιδιωτικοποίηση η προηγούμενη κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση αντιμνημονιακής ψήφου είναι υποχρεωμένη να πάει ακόμα και σε ρήξε, προκειμένου να διασφαλίσει τα σημεια αυτής της χώρας, την εθνική ανεξαρτησία αυτής της χώρας, τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Διαβάζω από χθε το βράδυ πως μου φαίνεται ένα -ένας από τους απεργού πείνα, ο Γουρνά πρώτο, δήλωσε ότι τη λύγει την απεργία πείνα καθώς το νομοσχέδιο το οποίο κατα, κατατέθηκε ε, είναι αποτελεί ικανοποίηση μιας μερίδας των ετοιμάτων Οπότε ένα από τα επόμενα άθρα το οποία θα ανέβουν, μάλλον το επόμενο άθρο το οποίο θα ανέβει στη Stelefax Γερμάνικα έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο παρακολουθούμε στι τηλεοράσεις μας, ε, αυτή τη στρατηγική ένταση που, παρα, που ε, παρακολουθούμε στα κανάλια μας όσον αφορά την υπόθεση των αναρχικών εντός τη βουλή και υποτίθεται κλπ. Μια υπόθεση την οποία άσχετα μετά συμφωνεί κανείς με το timing. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Δεν, oh, κανένας oh. δεν μπήκε στην διαδικασία να ασχοληθεί από όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης για το αν είναι δίκαια τελικά ή όχι τα αιτήματα των αναρχικών. Λόλα, Λόλα, everybody knows me. Ask the first man you see. He'll know where to find me. Old men, young men, all fall into my neck. Λοιπόν, λοιπόν, φίλοι του Πλατεία Radio, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής παξιπιερμάνεκης. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή στις 6 ώρα στην Εστία και πάλι την άλλη πέντη στις 4 ώρες στην Παξ Γερμάνικα θα πιάσουμε το θέμα από εκεί που το αφήσαμε σήμερα ε, για να εντριφίσουμε ακόμα περισσότερο στο απόρριο του ημερολόγιο κοντοπυράκι, Λίστα λαγκάρτ, ε, πώς δήκαμε στο μνημόνιο, τι σχέση μπορούμε να έχουν αυτά τα δύο σκάμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πλαθεα.radio.gr στις 6.00 και κάτι θα είναι εδώ ο Νίκος Αργυρίου από το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος ε, για μία ακόμη φομπή Κάψε με Πού το καταλάβει οι σύντροποι του, του δίκτυο Σπάρτακος να έχουνε βάλει άσχημα με τον καμένο Είντε στον Ημερηλιό, λοιπόν, στις έξι ώρα κάψιμη, α, το δίστυλο εφέρω φαντάρων σπάτακος. Από μας, γεια σας. Αυτό γίνεται γιατί; Γιατί τα στελέσιμας, η γεσία μας; Δεν ξέρω αν κατανοείς αυτό που ονομάζετε και μακροικονομία, η μικροοικονομία.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 θα είναι μία Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό Τουρκο Μπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μία Ελλάδα ένα φτωχό ίσω και συρριχνωμένο δηλαδή ή γερμανικό Λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Some failure, και μιας φίλης χώρα όπως είναι η Γερμανία. Πιστεύμε δούμε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 Πού είπε αντιμνημονιακό, για μένα είναι φριστιά, δεν θα το ξαναπείτε, δεν θα τα πω Δεν θα πει κάνανε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μάθετε. λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι Το Έσπαγα στα γραφεία του Μασόκ μέσα! Λελέ, Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε φυθεί. να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά τη σήμενση. Mit Und das deutsche Volk, Sieg ein! Sieg ein! Sieg ein! Aus dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späteren Nebel drehen, wer wird bei dir? Laterne stehen mit dir, Lilimale, mit dir Lilimale, wenn sich die späten Nebel drehen wer wird bei dir? θα انا stehen mit dir <σοκλή> είναι, είναι στρατιώτες ξένοι με γραβάτα και κοστούμι.